diwata fm Στερεό Είσαι κάτι από τον κατακτητή σου, είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα μου το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε μου να, να σας βγάγουν στον δρόμο να πάτε με το πάλι του καροτσάκι, με το Thier Show, να το πετάξετε στην Ψιτάλια. Στα παπάρια, του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγιαστική απαλωτρίωση.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 Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα τρελαθώ και φίλος Τη σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα... είσαι θαυμαστής του σχεδίου Marshall Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες <Στυξί> Σας λέει τίποτε αυτό, αυτές οι ήθολα να ξέρα σκέφτομαι μερικές φορές με το στο μυαλό μου Αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμμα είναι Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο, με τον Γιάννη Λαζάρου. Καλή σας ημέρα κυρίες μου Καλή σας ημέρα κύριοι μου way, be Στον τοίχο today. και σήμερα Στον τοίχο Γιάννης λαζάρο καμιά ορίτσα Στο Radio Αρτά στους 101,5 Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε Κυρία μου, κύριε μου, το τηλέφωνο το γνωρίζετε εφόσον θέλετε να επέμβετε, να διορθώσετε, να κόψετε, να ράψετε. Wow! 2-6-81-4.060 ανευμιδενός. Κυρία μου και κύριέ μου <Χαμός>, χαμός εγένετο Εις την γη της Ελλάδα. <Χαμός> το Σαββατοκύριακο Το Σαββατοκύριακο Χαμός εγένετο black διότι το κυρίαρχο θέμα στην γη της Ελλαδισταάν, όπως είπαμε, ήταν το πρωτοσέλιδο του αίματος όχι του πρώτου αίματος, της ροής του αίματος, των ε, όψιμων εκδοτών, οι οποίοι, όπως σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα Είχαν και το πρωτοσέλιδο με το με τη γιαγιούλα με το χρυσαυγίτη και άλλα πρωτοσέλιδα Αλλά έγινε χαμός λέει Χαμός λέμε τώρα Διότι δημοσίευσαν τη φωτογραφία του ψυχουραγούντος Παύλου Φίσα στην αγκαλιά της κοπελιάς του Ωραία δεν θα μείνουμε στο ποιος αγοράζει την εφημερίδα. Δεν θα μείνουμε στο ποιος βλέπει τις εκπομπές του όψιμου εκδότη και διαμορφωτεί τη σκηνότητα της γνώμης. Δεν θα μείνουμε στο ότι η εφημερίδα πουλήσε 30, 40, 50.000 νομίζω φύλλα παραπάνω. Mm -hmm. Εμείς θα μείνουμε στο εξής. Ε, ανάποδοι άνθρωποι είμαστε, ξέρετε που θα μείνουμε. Mm -hmm. Δεν μου λέτε ωραί πατριώτες. Αυτή τη φωτογραφία ποιος την τράβηξε Έστειλε φωτορεπόρτερ εκεί το πρώτο αίμα Γιατί αν έστειλε φωτορεπόρτερ Αλλάζουν τα δεδομένα Άλλα λοιπόν, λοιπόν, τη λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, φωτογραφία την τράβηξε Με το κινητό κάποιος Την ώρα που πέθενε Το παλικάρι εκεί πέρα Τσακ έβγαλε το κινητό Κλαπ έβγαλε μια φωτογραφία να τη βάλει στο Facebook. Και πήγε αυτός τώρα ο Ξεφτήλας και I την know, πούλησε στον στο... έμπορα. Oh. Γι' αυτόν δεν υπόθηκε κουβέντα. Νομίζω. <laughs> διότι εδώ η ζωή μας ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς. Κατάτησες μία φωτογραφία ή στο φάτσα book ή στο πρωτοσέλιδο του πρώτου έματος. <laughs> Κατάλαβες, διότι εκεί που κάθεσαι αμέριμνος και πίνεις τον καφέ σου χαργεντίζεται δίπλα να πω με το τρελογκουμενάκι και τσακ! Τραβάει μια φωτογραφία και πίσω είσαι εσύ να πούμε. πίνεις τον καφέ σου με την ησυχία σου και βλέπεις τη μουτσούνα στο Facebook. Πρέπει να πεθάνουμε δεν μπορούμε με την ησυχία μας Το καταλαβαίνει. γίνεσαι σε πρωτοσέλιδο ή στα social media ή επιπληρωμή στα πρωτοσέλιδα των όψιμων διαμορφωτών της κοινότητας τη γνώμη. Γι' αυτόν λοιπόν τον τύπο ο οποίος βέβαια η φωτογραφία mm. δεν ξέρω τι άλλο μέσα διαθέτουν mm. και είναι τόσο καλή, mm. αλλά λογικά δηλαδή πρέπει να είναι από τηλέφωνο από κινητό mm. θα μου πεις εντάξει είσαι βαθιά ανοιχτωμένος που να ξέρει από αυτά τα μέσα mm. αλλά για σκευήτη το λίγο mm. έχω άδικο mm. δεν έχω και να το κάνω το Πόσα αναπήρε τώρα αυτός για να την πουλήσει τη φωτογραφία στο τέτοιον εκεί, yeah. Πώς yeah, well, like πήρε. Πόσα πήρε. καλά, δεν πήρε κανένα κυλιαρικάκι. Φιλικά αυτοί είμαστε μεγάλε. Well. Θέλουμε τι; θέλουμε, αυτοί είμαστε και βέβαια ο χαμός όπως είπαμε έγινε το την γη της Ελλάδης, τα Άν, διότι το πρόβλημα που είναι ε, αυτό που έκανε για να αυξήσει την κυκλοφορία του ο, ο του ξεκολλιάσμου και διάφορα άλλα βέβαια μέσα σε όλα αυτά καλό. καλή σε ημέρα I'm friend, yeah. Out my teeth. The I, like what I have, I can't know, my master will And when he does, I won't cry Until it happens, folks, go the tide. you know, yeah, I was by the bridge. <laughs> Δεν είναι. να σου με την απορία πάντω. Να σε καλά. Ναι, έγινε. Να σε καλά. Δηλαδή προχωράμε κανονικά. Έκλεισε ο τηλέφωνο. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Έχει μια απορία ένα φίλος Σηλώ: Ποιο είναι ο καλό, ποιο είναι ο κακό, ποιο είναι αριστερός, αριστερό, ποιο είναι ο δεξιό, είναι ο φασίστα, ποιο είναι ο μη Ποιος είναι, ποιο είναι το δημοκρατικό τόξο, ποιο είναι το, το, το, το τόξο Με την απορία θα μείνεις, λέω. <σολληλίου> με την απορία Δι, ε, Διότι δεν είναι η γη της Ελλαδιστάν Είναι η γη του, πώς να το πω τώρα Μπουρδε μπου... Ας το, δεν το λέω <σολληλίου> Τέλος πάντων, ε, μόλις, ε, αυτά συνέβησαν και μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και απευθεία σύνδεση με την BUDESMON. Πώ τη λένε, για yeah, να πανηγυρίσουμε την uh, νίκη της Ευρωλάγνας συνετέρησά σου, ή κάμιο λάθο κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ κατήγαγε λαμπρά νίκη στι γερμανικά εκλογέ Όπως το παρατσάκ. Θα έκανε και αυτοδυναμία Αλλά δεν την έκανε την αυτοδυναμία Έτσι λοιπόν θα αναγκαστεί η ταλέπορος κυρία Μέλκελ Να κάνει συνασπισμό με το Πασόκ Όχι το ελληνικό, το Πασόκ της Γερμανίας Οι Σοσιαλδημοκράτε είναι το Πασόκ της Γερμανίας Λοιπόν, οπότε κυβερνώντας μας σιδερένια η κυρία Μέρκελε ε... Θα προχωρήσει, θα προχωρήσει τε, τις αλλαγές, τε, όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Και εκείνο που σου κάνει εντύπωση είναι ότι σε ένα τόσο ισχυρό κράτος όπως είναι η Γερμανία, έτσι ισχυρό στον παγκόσμιο χάρτη, η νικήτρια των εκλογών, η νικήτρια των εκλογών, δεν είπε ξέρω εγώ ρε, παιδιά νικήσαμε Ευχαριστώ πολύ Γερμανικέλα, λαέπου με ψήφιξες Η πρώτη της δήλωση Η πρώτη της δήλωση Αφού βγήκαν τα αποτελέσματα εκεί πέρα Και κατήγαγε αυτήν την νίκη Αφορούσε την τελεία του πλανήτη Που αποκαλείται Ελλάδα Δεν πρέπει είπε να πάψουμε να ασκούμε πίεση Για την εφαρμογή των συμφωνηθησών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα Καταλαβαίνεις τώρα μεγάλε Η γυναίκα Η καγκελάριος Και τα μυαλά στην καγκελάριο που λέμε Νίκησε Κατήγαγε Λαμπράν Νίκη Λοιπόν Θα είναι ακόμη τέσσερα χρόνια Δυνάστης ε, Των Λαών Που Έχει κατακτήσει Και η πρώτη της δήλωση Αφορούσε την τελεία του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα. Δεν θα πάψει, λέει να Δεν πρέπει, λέει να πάψει να ασκεί πίεση για την εφαρμογή των συμφωνηθισών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι ρε παιδί μου και αυτή όπως το λέει είναι εντάξει ο καθένας μιλάει για την απικία του και Γάλη, ο Λαντ μιλάει για την Αλγερία και, ο, και όταν βγαίναν οι πρωθυπουργοί εκεί στην αυτοκρατορία μιλάγαν για την Ινδία και άλλα αλλά ε, τόσο πολύ πια αυτή η απικία η Ελλάδα τόσο πολύ πια τόσο πολύ τόσο πολύ Κύριά μου, κύριέ μου τα, τα νέα θα έρθουν ο νούπο και θα είναι χειρότερα από τα προηγούμενα διότι σε στι... αυτή τη χώρα πια δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να προβλέψεις όλη αυτή την κατάσταση την οποία δημιούργησαν και με την οποία θα πορευθούν αλλά όπως είπαμε και ξεκινώντας την εκπομπή τα θέλει και η γλουτιά μας περιοχή διότι εμείς εδώ λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχει φτάσαμε στον πάτο και δεν έχει άλλο πάτο το βαρέλι εμείς πια δεν έχουμε φτάσει στον πάτο έχουμε φτάσει στον απόπατο και σκάβουμε the να the πάμε the παρακάτω the the the green, διότι διότι το... Αυτό που... που ένοιαζε Τον ελληνικό λαό Ας πούμε αυτές τις μέρες Ήτανε να μετράνε Τα εκλογικά ποσοστά Πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα Και μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα Αν ανέβηκε Αν έπεσε η Χρυσή Αυγή Ποιος τσίμπησε τα ποσοστά τα οποία Έχασε η Χρυσή Αυγή Και όλα Αυτά τα πράγματα Και καθόμαστε ω χάνοι ...και τα, πα, τα καταπίνουμε παλαμακίζοντας την κατάσταση η οποία μας συμφέρει. Είμαστε γαλάζιοι, παλαμακίζουμε την άνοδο των γαλάζιων. Είμαστε πράσινοι, το αυτό. Είμαστε ροζ, το αυτό. Και ούτω καθεξής. Είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και θα επαναλάβουμε για τρει χιλιοστή φορά... ...ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν το έχουν οι Έλληνες. Το έχει μερίδα του ελληνικού λαού και με αυτό θα πορευθεί Μουσική Παρακαλώ Μουσική ναι. Μουσική Παρακαλώ In his gas chamber, why I'm here, I can't quite remember. Surgeon General says it's hazardous to breathe. I have another cigarette, but I can't see. Tell me who you're gonna believe. Captain America's torn apart. He's a poor gesture with a broken heart. Turn me around, take it back to the start. I must be losing my mind. I've seen it all a million times. Μάλλον αυτό συμβαίνει Που λες φίλε τηλεακροατή Ότι Μάλλον μας πείραξε Που δεν βγάλαμε εμείς τη φωτογραφία να οικονομήσουμε Διότι πολύ σωστά παρατηρεί ένας φίλος τηλεακροατής Εδώ πέρα Ότι ε, τα σφιγμομετρήσεις οι οποίες γίνανε ε, Μετά τη δολοφονία Στις σφιγμομετρήσεις μάλλον αυτές ε, Συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι Αυτοί όλοι έπρεπε να απαντάνε Σε αυτά τα πράγματα Αντί να τους τους, ε, αυτούς οι οποίοι τους αναλυτές ποιοι τους παίρνανε τηλέφωνο τέλος πάντων αλλά τα θέλουμε ναι είπαμε τα θέλει η γλουτία μας περιοχή τα θέλει τα θέλει και τα θέλει χοντρά δεν γίνεται διαφορετικά δηλαδή είπαμε δεν έχουμε φτάσει στον απόπατο σκάβουμε να βρούμε και ακόμη παρακάτω δεν γίνεται διαφορετικά Ο αγαπητό μα Αλέξης μα είπε ότι στη δημοκρατία είναι ελεύθερο ο καθένα να έχει όποια ιδεολογία θέλει. Είναι και τώρα που η Χρυσή Αυγή έχει μια ιδεολογία τέλο πάντων και έγινε κομματική δύναμη και μπήκε στο κοινοβούλιο, και τώρα θέλετε να την κάνετε. Πώ το είπαμε. Ε, με ομάδα, κάτι τέτοιο με μια διάταξη Τι γίνεται ρε Αλέξη Με αυτή τη δημοκρατία Τι ακριβώς γίνεται ρε Αλέξη παρακαλώ Όχι Αα θα σου πω Θα σου πω Θα σου πω Θα σου πω τώρα θα σου πω με την ερώτηση που μου κάνες, με μου θύμισες κάτι. Ε... Ο Τσίπρας, εντάξει, λέει αυτά που λέει. στη δημοκρατία είναι ελεύθερο ο καθένας να έχει ε, όποια ιδεολογία θέλει. Και με την ερώτηση που μου κάνες μου θύμισες τους φιλελεύθερους, τον Βιετναμέζο, στη Γερμανία, το Βιετκόγγκ αυτόν ο οποίος δεν μπήκε στη Βουλή. Και θα γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι σας ότι στο κόμμα των φιλελευθέρων ανήκει και η ομάδα των πεδεραστών στη Γερμανία, των επίσημων πεδεραστών. αυτή είναι μια ιδεολογία έτσι ουσιαστικά και με, μέσω των φιλελευθέρων ήταν στη Γερμανική Βουλή τώρα δεν είναι γιατί δεν βγήκε ο Βιετκόγγγ να πούμε εκεί ο Βιετκόγγγγ ο Γερμανός λοιπόν έτσι ακριβώς κύριε φίλε μου Αλέξη λοιπόν φτιάχνουμε μια ομάδα πεδεραστών Ξέρω εγώ, ε, να, το, να το λέμε πιο ε, παιδόφιλων, ναι. Έχουμε φράγκα, ταχώνουμε, εκλεγόμαστε στο κοινοβούλιο και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, Αλέξη, αλλά δεν θα στα εξηγήσουμε εμείς. Συ είσαι πέρα από μορφωμένο παιδί, Γιατί παραπέμπουν το σταθάκι Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για οικονομικές ατασταλίες Στο, στο πανεπιστήμιο της Κρήτης Οικονομικές ατασταλίες Ο άνθρωπος του λαού Δεν είναι αυτά που μα λέτε να. Οικονομικές ατασταλίες στο πανεπιστήμιο της Κρήτης έγκριση κονδυλίων έρευνας επιμι... Επιμιστείων, υπερουριακών αμοιβών, Επιδομάτων θέσεις Και τα λιμπάνε, Και τα λιμπάνε. Ε όπου ακούς πανεπιστήμια και τέτοια καταλαβαίνεις Μυρίζει ελαφρώς το θέμα Αλλά, αλλά και ο, ο, ο αριστερός ο άνθρωπος έκανε τέτοια πράγματα Α, πα, πα, πα, πα, πα. Ο τρίτος κόλλος που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό κυρία μου και κυριέ μου Είναι η ρημάδ Η ρημάδ είναι ο τρίτος Πω, πω είπα δεν είπα κω πόλος που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό είναι η ρημάδ η οποία η οποία ως ε, ο νουπο δηλαδή ετοιμάζεται και όπως μας είπε ο Λικούδης θα βάλουμε τη σφραγίδα μας στη συγκρότηση του τρίτου κόλου και όποιος θέλει ακολουθεί ή αυτοαποκλείεται διότι πρέπει να βάλουν τη σφραγίδα τους οι ρημαδιώτες στην συγκρότηση του τρίτου πόλου Πω, πω! Μην μπερδεύαστε, πω! <Τι> Έχουμε και λέμε λοιπόν <Τι> Ε, υποδεχθήκαμε χθε ε, την Τρόικα αλλά ήρθε με πολύ άγριες διαθέσεις η ε, μου mm -hmm. θέλει κατασχέσεις εξπρές σε οφηλέτες mm -hmm. και θέλει άμεση επαργ... ε, επαφή του Υπουργείου Οικονομικών με τράπεζες για κατάσχεση ε, καταθέσεων θηρίδων, mm -hmm. τα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα έτσι να είστε έτοιμοι mm -hmm. να είστε έτοιμοι για αυτά τα πράγματα μην... Mm -hmm. μην σας έρθει ξαφνικό και πάθετε shock πάλι διότι όλο σοκ παθαίνετε Hearts, of... Όλο πέφτεται τα σύννεφα Όλο σοκ παθαίνεται Με την καινούργια χρονιά ας πούμε Θα πάθουμε πάρα πολλά σοκ. Διότι Σταματάει το Πώς το λένε, τα... τα τεκμήρια διαβίωσης Και ξεκινάει το πόθεν έσχες Στις δηλώσεις θα μπαίνουν μέχρι και Λογαριασμοί ρεύματο νερού Και πρέπει πρέπει να εξηγεί που βρήκε τα χρήματα να πληρώσεις το ρεύμα το ρεύμα λέμε τώρα αν να το πληρώσεις το νερό και όλα τα άλλα πόθεν λοιπόν πόθεν έσχες πόθεν έσχος ισχύει μόνο για τα παιδιά του κοινοβουλίου το κοι όπως είπαμε όπως εσύ γουστάρεις, γράψτε. το Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία Όπου καλούνται πια όλοι οι Έλληνες να δικαιολογούν την ύπαρξή τους Γιατί υπάρχεις ρε παιδί μου εσύ Πόθεν, The... πόθεν υπάρχεις The... Η κατω... μεσαία και κατώτατη οικονομική τάξη θα φάρει, θα θα πάρει μια ακόμη χλαπάτσα ε, κατάμουτρα με τους φόρους οικοπέδων και αγροτεμαχίων τα λέγαμε αυτά, τα λέγαμε ε, αλλά πρόκειται για μια ακόμη ληστεία καθαρή ληστεία ε, στη Μεσαία Ιδιοκτησία και την ε, κατώτατη, κατότερη με τους ε, νέους φόρους μέχρι 40% το χρόνο στα ευτελούς αξία οικοπέδα 400 έως 4.000 ευρώ το στρέμα για άκτιστα οικόπεδα, μιλάμε για τρέλες τώρα, έτσι. Και το ερώτημα είναι το εξή. αυτοί που απεργάζονται αυτά τα πράγματα. Ε, αυτοί που λέμε ρε παιδί μου, λογικά πρέπει να είναι κάποιοι οι οποίοι ομιλούν την ελληνική, ε, λογικά θα έχουν και μια ταυτότητα στην οποία αναγράφεται, ξέρω εγώ, η πληκότηση ελληνική και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχουν μια καταγωγή από πουθενά. Δηλαδή τι ήταν, ραπανάκια που φυτρώσανε. Εκτός κι αν αυτά όλα έρχονται έτοιμα, δεν τα κοιτάνε καθόλου, απλά τα μεταφράζουν και τα ρίχνουνε για ψήφιση όπου η καθαρά υποτακτική εκεί πέρα τα μετατρέπουν σε νόμους. Διότι, παρακαλώ... να του πω εγώ του Αλέξη, δεν μπορεί, να μ' ακούει εμένα ο Αλέξη από εδώ ρε Λέει ένα φίλο του ηλεκτροντή να του πω ότι να μια ιδεολογία που επικρατεί του καπιταλισμού, του ξεσκύματο και μα κάνει αυτά που μα κάνει. Αλλά κοίταξε να δει κάτι τώρα. Ε, λέμε ρε παιδί μου ότι αυτοί οι, οποίοι, ε, αυτοί οι οποίοι απεργάζονται όλα αυτά τα πράγματα και η παρένθεση που κάναμε είναι δεν ξέρουμε αν τα απεργάζονται ή αν έρχονται έτοιμα τα πακέτα. Ακούστε το καινούριο τώρα. Αν έχει επιχείρηση και χρωστά στο, δε, στο δημόσιο, θα απενεργοποιούν το αφημί σου έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει καμία εμπορική συναλλαγή μέχρι να πα να πληρώσει τα χρωστούμενα. Δηλαδή ουσιαστικά σε κλείνουν. Και το θέμα δεν είναι να σε κλείσουν με το ζόρι. Το θέμα, πολλοί θέλουν να κλείσουν. Του λόγους τους λέγαμε πριν καιρό, ότι δεν έχουν να πληρώσουν για να κλείσουν. Όλα αυτά που θέλει η εφορία για να κλείσει μια ε, ε, εταιρεία άκουσε τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Σκέφτηκαν ότι αν χρωστά για τον ΑΒ λόγο στο δημόσιο θα απενεργοποιούν το αφημίσιο έτσι ώστε να μην μπορείς να κάνεις καμία εμπορική συναλλαγή μέχρι να πας να πληρώσεις. Φυσικά δεν σε ρωτάει κανένας από πού θα βρεις να πας να πληρώσεις. Από τα κέρδη τη ανύπαρκτης εργασία, από πού. Από την εκποίηση της περιουσίας την οποία πια στην έχουν υποθηκευμένη αν δεν την έχουν πάρει ήδη Από πού έχουν κλείσει όλες οι πηγές παραγωγής χρήματος στην Ελλάδα Κλείσαν οι στρόφιγγες παραγωγής χρήματος Οι μόνες στρόφιγγες που είναι ανοιχτές είναι οι πηγες παραγωγης χρηματος στην ελλαδα κλεισαν οι στροφιγγες παραγωγης χρηματος οι μονες στροφιγγες που ειναι ανοιχτες ειναι οι δανειοδοτικε για να κάνουν το πανηγύρι του κατακτητές και εντόπιοι υποτακτικοί από πού λοιπόν θα βρει ένας άνθρωπος Να πάει να πληρώσει ώστε να ενεργοποιηθεί Ξανά το αφημί του Για να συνεχίσει την εργασία του Καμιά απάντηση σε αυτό Δολόγε μου τίποτε όχι ε. Όταν είχε αυτοκτονήσει ο χρίστουλα στο Σύνταγμα, εκείνη τη μέρα όπου γινόταν πάλι στην γήνη της ελαδισταάν της Τρελής, σου είχα πει μία, μόνο μία λέξη. Μάλλον, ναι, θα το ξεχάσεις. Το ξεχάσεις. Και βέβαια, μόλις καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία, μην νομίζεις ότι θα θυμάται κανένας τον Παύλο το το φύσα ο Χρήστολα είχε αφήσει και ένα σημείωμα τότε ε, για τους λόγους που αυτοκτόνησε την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε κι άλλη μια αυτοκτονία ενός 58χρονου στη Λέσβο ο οποίος ανέβ, ανέβηκε στο κάστρο και στο Μόλιβο και έπεσε στο κενό Ακαριαία πέθανε και όπως άφησε ένα μήνυμα και αυτός ήταν σε πλήρη νυφαλιότητα, αλλά δεν μπορούσε να υφίσταται τις συνδεχθείς συνθήκες που επικρατούν πλέον στην κοινωνία και έτσι επέλεξε την εκούσια ολοκλήρωση του βιολογικού του κύκλου. Θέλετε να διαβάσουμε δύο λεξούλες. Είναι, είναι συγκλονιστικό το σημείωμα το οποίο άφησε. Προς εμάς. Με ήτα φυσικά το ημάς έτσι. Δυστυχώ όλα τα κραυγαλαία και βλε, ε, βδε, βδε, βδελειρά όλα τα κρα, κα, κραυγαλαία και Βδελιρά, έχουν κατακυριεύσει τον τόπο μας σας ένας κύκλος νοήματος που όρχιτε με σκοτό. Έχοντας την πεποίθηση ότι ένας κόκος αλήθειας είναι ενεργητικότερος από ένα οικοδόμημα ψευδεστήσεων και ένα πληρή νυφαλιότητα όπως όταν μυρίζεις για σε μη απεφάσισα μη, δυνάμενο, μη δυνάμενος πλέον να υφίσταμε το δεχθές άλγος των κοινωνικών συνθήκων την εκούσια ολοκλήρωση του βιολογικού μου κύκλου. Έρωσθε! Λοιπόν, αυτό ήταν το σημείωμα που άφησε ο 58χρονος μην αντέχοντας όπως είπαμε ε, όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία σήμερα και αποφασίζοντας να βάλει τέλος στο δικό του βιολογικό κύκλο. Γι' αυτά για, αυτούς, για αυτά τα θύματα αυτής της δημοκρατικής διακυβέρνησης του Σαμαρά και των άλλων Δεν πρόκειται να πρεστεί καμία φλέβα στην τηλεοπτική δημοκρατία Καμία μα καμία Διότι λογικά δηλαδή Οι ενώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Θα έβλεπ, θα έπρεπε αυτές όλες που κόπτονται για, για, για ψήλου πίδημα θα έπρεπε να είναι στο δρόμο για την φυλάκηση με τριετή αναστολή σε έναν άνεργο πατέρα που έκλεψε μαρκαδόρους αξίας 12 ευρώ για την κόρη του, γιατί δεν είχε, έπρεπε να πάει σχολείο το κοριτσάκι και η απολογία του χωρίς παρουσία συνηγόρου δείχνει αυτό το οποίο ζει καθημερινά ένας, ο κάθε Έλληνας. Κατάλαβες, χωρί παρουσία δικηγόρου απολογήθηκε. Πού να τα δηλαδή για δικηγόρο. Κατάλαβες. Και δεν ζήτησε και προθεσμία. Το έκανα, είπε ο άνθρωπο, και το παραδέχομαι. Δεν ήθελα όμω να λείψει από το παιδί μου τίποτε. Μόνο γι' αυτό το έκανα. Είχα μαζί μου μια λίστα με σχολικά Ήδη που τη ζήτησα από το σχολείο. Παίρνοντα τα πρώτα είδη από τα ράφια, υπολόγισα ότι δεν θα μου έφταναν τα χρήματα. Και έτσι έβαλα στην τσέπη μου μαρκαδόρου για να μην στερηθεί το παιδί και του μαρκαδόρου. Όταν με κατάλαβαν, είπε ο άνθρωπο, ήθελα να με καταπιεί τους έδειξα το πορτοφόλι, το πορτοφόλι μου που είχε 20 ευρώ και τα πήραν. Ζητάω συγνώμη και δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Είπε χαρακτηριστικά ο ταπεινωμένος, ο ιτημένος Έλληνας απέναντι στους υποτακτικούς, τους εντόπιους, οι οποίοι του, δημιου, του, του έστειλαν τη ζωή στο σημείο που τυ, την έστειλαν. Τρία χρόνια με αναστολή λοιπόν. Κανένας, μα κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. ορίστε παρακαλώ the Εντάξει, σωστά το βάζει, αλλά ε, το θέμα αλλά να, να σου πω κάτι, ότι ψάχνουν στη δολοφονία αυτή του Φίσα ψάχνουν και τον ηθικό αυτούργο. Και πολύ σωστά λοιπόν, συνεχίζεις από εκεί και πέρα, ότι τον ηθικό αυτούργο των 7.000 αυτοκτονημένων στην Ελλάδα δεν τον ψάχνει κανένα εισαγγελέα. Μα κανένα εισαγγελέα. Και μια και έλεγα για τι οργανώσει αυτέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίε κόπτονται ε, για ψήλο πείδημα στον πλανήτη αλλά για το μοναδικό που δεν κόπτονται είναι οι αυτοκτονημένοι, αυτοκτονημένοι, οι άρρωστοι και τα παιδιά στην Ελλάδα μου έρθει μια φλασιά ρε παιδιά με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τα δάση, με τα έτσι με, τα αλλιώς, με τους νόμους που ψεφίζουν πού είναι αυτή η οικολόγη πού είναι αυτός ο τρεμόπουλος που έτσι και κόβε σε ένα φύλλο από πλάτανο σήκωνε τον κόσμο ανάποδα πού είναι αυτή η οικολογη που ειναι αυτος ο τρεμοπουλο που ετσι και κοβε ενα φυλλο απο κάμια αυτη η οικολογη ακουσα καμια ανακοινωση των οικολόγων για τον νόμο που λέγαμε προχθές για τα δάση Άκουσες τίποτε Κάνανε καμιά ποδηλατοδρομία Ξευράκωτη στη Θεσσαλονίκη εεε, Για αυτά τα πράγματα Πού είναι αυτή η τύποι Πού είναι αυτη η Greenpeace τελικά Παρακαλώ Το παρόλαμα ναι Okay. Ο Τρεμόπουλος ήταν για, να... για αυτά που κάνανε οι πρόσφυγε στο πανόραμα Στην Ελντοράντο θα πήγαινε Η Ελντοράντο καταρχάς είναι οικολογική εταιρεία Είναι οικολογικό το δηλητήριο που ρίχνει εκεί στην περιοχή Όπως λέγαμε και πάει στον εδροφόρο ορίζοντα και τα λιμπάν, λιμπάν Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να τη σταματήσουμε την ιστορία. Να πάμε να γίνουμε όλοι ουβριοί στο Ισραήλ, διότι δεν θα υπάρχουν μετρητά. Καταργούνται τα μετρητά στο Ισραήλ. Ε, το εξετάζει η κυβέρνηση. Ε, εξάλλου, G2G έχουμε με το Ισραήλ. Μπορεί να μα πάρει και εμά. Από την Τρίτη, άναψε πράσινο φω για τη σύσταση τη Επιτροπή για να λύσει και να αποτρέψει του πολίτε από τη φοροδιαφυγή. Κατάλαβε, δεν θα υπάρχει μετρητό. Κάπω αλλιώ. Τι κόλπο σκεφτήκανε τώρα αυτή; Εμ δεν θα σκέφτοταν κόλπο αυτή Για να τα πάρουν όλα Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Σε παρακαλώ πάρα πολύ Επειδή λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ Δεν μπόρεσε να ξεπουλήσει τίποτε αξιόλογο Στην Ελλάδα Τι να πάρουν δηλαδή Είπαμε ότι το τα αφήνουν όλα να φτάσουν Να φτάσουν να φτάσουν μέχρι Να ξεφτιλιστούν εντελώς να τα πάρουν ε... Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα Γιατί ο Ουάσικτον και Βρυξέλλες θέλουν Να πάρουν τη διαχείριση της ελληνικής περιουσίας Ποιά ελληνικής περιουσίας τέλος πάντων Αυτή την οποία διαχειρίζονται οι ίδιοι Κοίταξε να δεις τώρα Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυριέ Η Ελλάδα Η γη της Ελλαδισταάν Είναι μια ειδική γη είναι ο ήλιο, το νερό, ο αέρα. Υπάλληλο του Υπουργείου Υγεία πήρε αναρωτική άδεια τριών εβδομάδων με τι γνωμάτευση λε. Ότι το μεσαίο, το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του εκτινασόταν. Έκανε κάπω. Τώρα δεν πω, το δείχνω εγώ, αλλά εσύ δεν το βλέπει. Έκανε έτσι συνέχεια το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του. Με βλέπει πω έκανε έτσι. Έκανε το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του, έτσι. Και ο άνθρωπο επειδή το δάχτυλό του είχε πρόβλημα ρε παιδί μου φοβερό και πήρε τρεις εβδομάδες αναρωτική όχι, μα θα καθόταν να σκάσει ο άνθρωπος το θέμα είναι ποιον έδειχνε το δάχτυλο και πού μπορούσε να το βάλει ο υπάλληλος, μπορείστε μόνο ναι θα ήταν μπορούσε ρε φίλε <laughs> <laughs> να σου πω κάτι <laughs> μπορούσε το δάχτυλο να το βάλει στον τρίτο πόλο, πό, <laughs> πό <Πω, πω>, είπα, <laughs> να γεμίσει το δάχτυλο τέλο πάντων. και θα μου πει, είναι και τρει εβδομάδε αναρωτική Βάλε μετά, άλλε τρει για να. γιατί το δάχτυλο ξέρω εγώ θα πρέπει να συνέρθει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε. που υποτίθεται ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία βιώνει την κρίση. που υποτίθεται ότι κάποιοι οι οποίοι καλοπερνάνε και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί όλοι. βλέπουν το πρόβλημα του διπλανού του. Αμδέ. Κυρία μου, κυριέ μου, κυρία μου, κυρία μου, τελείωσαν τα θέματα, άλλος πόλος. Έρχεται, όχι, τι βαθύ Πασόκ, εδώ έρχεται αγριε... αγριεμένο, αγριεμένο, δίκιν λάοντος, το κόμμα της ελιά. Μπίστη, γιαννίτσης, διαμαντοπούλου, Ι... η... Η πρασινοφρουροί του, ιστιντού του, του σιδερένιου, του Ανδρέα, Παπανδρέου. Έρχονται με φόρα, κυρία μου και κυριέ μου, και ετοιμάζεται η ελληνική ελιά. Δηλαδή δεν δε, δε μπορεί η ελληνική κοινωνία να ζήσει χωρίς διαμαντοπούλου Το Γιαννίτσι, αυτή τη μεγάλη δημοκρατική προσωπικότητα Το μπίστη, σε παρακαλώ πάρα πολύ Και έχουν και βασικές αρχές Βέβαια έχουν και βασικές αρχές Ετοιμαστείτε Και για μία ακόμη φορά θα γίνουμε κουραστικοί Το σχέδιο Γιούγκο προχωράει κανονικά στην Ελλάδα Καινούριο έρχεται, κυρία μου και κυρία μου. Το κτηματώσιμο. Θα ξεκινήσει το 2014. Μεθαύριο, Πρώτα θα ξεκινήσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί κατοικούν όλοι οι Λεφτάδε. Και μετά σε όλες τις πόλεις που το κτηματολόγιο μπήκε σε λειτουργία. Αρχικά θα υπολογίζεται για 35 ευρώ ανά σπίτι Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Έχει υπογραφεί με το μνημόνιο. Αλλά το μνημόνιο οικότσου του υπέγραφε. Θα να διαβάσει τώρα. Τα εκατομμύρια για το κτηματόσημο που θα πληρώσουμε θα πάνε για να ολοκληρωθεί, λέει, το πρόγραμμα του κτηματολογίου σε όλη την Ελλάδα. Είναι καινούριο κόλπο αυτό το κτηματόσημο, λοιπόν, ξεκινάει, βάζουν, βάζουν. Τι άλλο θα φορολογήσουν, τι άλλο θα φορολογήσουν, λοιπόν, τι άλλο θα βάλουν. Αυτά είναι έξτρα σε αυτά που λέγαμε τα, τα φράγκα, έτσι, δεν είναι... Ορίστε παρακαλώ Πλανώσει Είναι Μου στείλε ένας φίλος από μακριά κάτι βίντεο Που παίζουν εκεί μουσικές Σε μια ξένη χώρα Λοιπόν και πραγματικά είναι μια ανάσα να βλέπεις Έλληνες να τους ταχώνουν με τον πολιτισμό ε, στην καρδιά του... πες το μωρέ, Στην καρδιά... Ρίξε ή... μισό. He can take the freeway down Run, run, Rudolph I'm feeling like you're married around Say it's to a boy tell What have you been longing for? All I want for Christmas Is a rock and roll like your guitar Γραν, ραν, Έλληνα Λοιπόν, ουλιάς Ελληνάρα μου Αυτό που λέγαμε το κτηματώσιμο Θα είναι Συν τα άλλα που λέγαμε, έτσι Μην νομίζεις ότι θα σου αφαιρέσω Βέβαια θα μου πεις έχεις μπερδευτεί Βάλε, βάλε, βάλε, βάλε Έχεις μπερδευτεί, απομπερδευτεί και εσύ Αλλά τι να κάνω αλλά όπως μου είπε και ένας φίλος σήμερα του ήρθε το τεβε και ανοίγοντας το φάκελο του ζητάν 891 ευρώ 891 ευρώ τον κοίταγε το φάκελο από εδώ τον κοίταγε τον γύρναγε από πίσω κοίταγε μήπως έχει γίνει κανένα λάθος 891 ευρώ όπως μου είπε και αυτός θα πάει και αυτός ο φάκελος για αρχιοθέτηση Βάλετε και να δω εσείς ανάμεσα, το αρχιδοθέτης. Αυτά είναι τα ωραία τα οποία συμβαίνουν και βέβαια εκείνο όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή που ταλανίζει την Ελλάδα είναι να σκάβει και στον πάτο του απόπατου, να πάει ακόμη παρακάτω. Με ελινάρες να πουλάνε τη φωτογραφία του ψυχοραγούντος, Με ελινάρες, με εληνάρες λέμε τώρα Που διαμορφώνουν την κοινότατη γνώμη Να κονομάνε κι άλλα Και να συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κοινότατη γνώμη Με πολιτικούς Να δουλεύουν στα τηλεοπτικά παράθυρα Κάμνοντας αυτά που κάμνουν Και την δημοσιοκαφρία Την δημοσιοκαφρία Περί άλλων, να τυρβάζει για την κονόμα Ορίστε παρακαλώ λοιπόν, έκανα, λοιπόν. Ά, Ναι προχθές στην Παρασκευή Είχα βγάλει την είδηση όχι την Παρασκευή, τέλο πάντων Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν. Την οποία είδηση μετά από καμιά βδομάδα τη τσιμπάνε η μεγάλο δημοσιογράφοι και αυτή την περνάνε στα ψηλά για τον ε, φέροντα την ελληνική υπηκότητα υπουργό επί τη δικαιοσύνη ε, Αθανασίου. Είχα βγάλει αυτή την είδηση για την τελεσίδικη απόφαση του Αρίου Πάγου γιαν, ε, εναντίον του γερμανικού κράτου. Και αυτό αντέδρασε στη Βουλή και είπε ότι πρέπει να το δούμε, είναι παράμετροι. Έγραψα και ένα αρθράκι. Το οποίο ευχαριστώ τους φίλους εκτός Άρτας που το προώθησαν και το διάβασαν. Και ευχαριστώ πολύ και για τα mail που μου στείλατε. Αν ακούτε μέσω Ιντερνεδίου, αν δεν ακούτε θα ακούσετε την εκπομπή από το site της εκπομπής των τοίχο. Εσείς που θα την ακούσετε λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι το εξίστορα, τώρα, πρόσεξε. Υπάρχει και ένα συμπλήρωμα στην όλη ιστορία. Ο Αθανασίου, Λειτουργήσε με το σκεπτικό να μην διαταραχθούν οι σχέσεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή με τη Γερμανία Μα το σκεπτικό του Αρίου Πάγου κύριε Αθανασίου μου είναι εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας Εκείνης της Γερμανίας Εσύ λοιπόν για ποια, ποια Γερμανία κόπτεσαι Για τούτη τη Γερμανία ή για τη ναζιστική Γερμανία της, για την οποία είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Αρίου Πάγου όχι για να καταλάβουμε δηλαδή διότι εκείνες τις μέρες εκείνη τη μέρα ακριβώς που έκανε αυτά που έκανε ο Αθανασίου στη Βουλή όλη η Ελλάδα σφαζόταν μάλλον ακόμα και το κόμμα του Αθανασίου εναντίον του ναζισμού και ο Αθανασίου έβγαινε μέσα στη Βουλή να υποστηρίξει τη ναζιστική Γερμανία μας έχετε αποζουρλάνει εντελώς τη μέρα λοιπόν που όλη η Ελλάδα ήταν εναντίον των φασιστών, των ναζιστών και ταλιμπάν και ταλιμπάν Ο Αθανασίου ήταν υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας Διότι η απόφαση του Αρίου Πάγου εναντίον εκείνη της Γερμανίας είναι κύριε Αθανασίου μου Κατάλαβε. Εκτός και αν εσύ γνωρίζεις Λέμε τώρα που γνωρίζεις άριστα Ότι η τούτη η Γερμανία είναι συνέχεια της ναζιστικής Γερμανίας διότι το κύτταρο κύριε Αθανασίου μου Όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί Δεν αλλάζει Δεν αλλάζει Δεν γένανται οι τέφτονες Οι, οι βυσιγότοι και οι οστρογότοι άνθρωποι Ό,τι και να γίνει Όσο και με το βούρδουλα Κι αν τους έβαλε ο παπισμός Να αποκτήσουν πολιτισμό Δεν ξέραν με συλλίβεις Αν δεν με συλλίβεις μπορούμε να τα αναλύσουμε Σε μια άλλη εκπομπή <Το> Κατάλαβες αυτός λοιπόν είναι Έλληνας Υπουργός επί της δικαιοσύνη. Και είπε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που σφάζονταν εκείνη τη μέρα εναντίον του φασισμού και του ναζισμού «Ωπα, στάκα, Άρη πάγιε! Εδώ θα δούμε κι άλλες παραμέτρους για την υπόθεση του Διστόμου και των άλλων». Τι παραμέτρους να δούμε? Τι? Η σφαγή είναι παράμετρο Η ορφάνια είναι παράμετρος? Η εκτέλεση των αθώων είναι παράμετρος? Το ξεκύλιασμα των εγγύων είναι παράμετρος Τι ακριβώς θέλεις να δεις κύριε Αθανασίου μου Ποιες παραμέτρους Πόσο υποτακτικός είσαι και εσύ και η άλλη κυρία Αθανασίου μου <Συκλή> <Συκλή> Αυτοί είναι Με αυτούς έχουμε να κάνουμε Δεν έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς Δεν έχουμε να κάνουμε με, με ελάχιστα σκεπτόμενους ανθρώπου, Έχουμε να κάνουμε με καθοροκληρίαν υποτακτικούς καθ' ολοκληρίαν γερμανοτσολιάδες, ευρωλάγνους, ευρωτσολιάδες. Κατάλαβες, αυτά συνέβαιναν τη μέρα που λιώταν στο ελληνικό κοινοβούλιο άπαντες εναντίον του ναζισμού. Και δεν βρέθηκε ένα εκείνη τη μέρα να το πει Στάκαρε καρέκαρα καρά Μήτρο, τι μας λες εδώ πέρα» από τους μετέχοντες στο δημοκρατικό τόξο αριστερούς, δεξιούς, σοσιαλιστές, όλους αυτούς που φέρονται να κουβαλάνε δυο δράμια μυαλό ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό και να είναι μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο το κ κοι με ίψιλον, τώρα <Τι> Αυτά Τι άλλο δηλαδή να, να πούμε Πόσα άλλα να πούμε <Τι> Να μην πούμε τίποτε <Τι> Και επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και θα μας το πει ένας νεαρός, που Θανάσου Ματζίλης Το ξέρετε αλλά το λέει τόσο όμορφα και είναι τόσο καταπληκτική φωνή Ελάτε να το ακούσουμε όλοι μαζί <Τι> Σε πάρει και διάθε. <Κι' ανοίγει> <Κι' ανοίγει> Υπότιτλοι AUTHORWAVE για Ο υπέροχο Θανάση Ματζήλη μα είπε το στόπα και το ξαναλέω. Και πριν κλείσουμε, μια και τελειώσαμε την εκπομπή με το προσώπατο που λέγεται Αθανασίου, σκέψω ένα πράγμα, Ελληνάρα μου: Ότι το ίδιο πρόσωπο, αυτός, ο περίο λόγο ο Αθανασίου, το 2008 είχε εκλεγεί πρόεδρο των Ελλήνων δικαστών με μοναδικό σκοπό να ανεξαρτητοποιηθεί η δικαστική από την εκτελεστική εξουσία. Πώς κρυφογέλασες Γέλα γενικώ Για γέλια είμαστε baby, blue, need... Κυρία μου και κύριέ μου Τελειώσαμε για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο mm -hmm. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια mm -hmm. Του κανέλα mm -hmm. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε Πάρα πολύ για την υπομονή σας Τις ωραίες επεμβάσεις Και ουσιαστικές πάνω απ' όλα mm -hmm. Και να ευχηθούμε να είσαστε όλοι καλά Μα πολύ καλά Γεια και χαρά σας! I'm a baby Στον 1,5 FM Stereo.